Στοίχοι 13-18. Η αληθής και η ψευδή σοφία. 13. Σπεύδετε να πάρετε την θέση του διδασκάλου για να εμφανίζεστε ως σοφή. Αλλά ποιος είναι μεταξύ σας αληθινά και κατά Θεόν σοφός και φωτισμένος. Ας δείξει, όχι με λόγια, αλλά δια του καλού του βίου τα έργα του. Ας δείξει ταύτα με πραότητα την οποία δίδει στον άνθρωπον η αληθή σοφία. 14. Εάν όμως έχετε φανατισμόν γεμάτον πικρίαν και φιλώνικων φατριασμών στην καρδίαν καρδία σας, μην καυχάστε ότι είστε στο από τους άλλους και μην ψεύδεστε εις βάρος της χριστιανικής αληθείας της οποίας θέλετε μένει να παρουσιάζεστε διδάσκαλοι αλλά διαψεύδετε με τη διαγωγή σας τα όσα λέγεταιν τη διδασκαλία σας. 15. Η σοφία αυτή δεν είναι σοφία θεία που κατεβαίνει από τον ουρανόν αλλά είναι σοφία επίγειος, σαρκική και ξένη προς τον φωτισμό του πνεύματος, εμπνεωμένη δε από τα δαιμόνια. 16. Διότι όπου υπάρχει ζήλος φανατικός και φιλόνικος κομματισμός, εκεί είναι σύγχυσης και καταστασία και κάθε κακόν πράγμα. 17. Η σοφία δε που δίδεται εκ του από τον Θεόν, πρώτον μεν είναι καθαρά από κάθε μολυσμένο ελαττήριων, Έπειτα δε είναι ειρηνική, επί και συμπαθήσεις στην άγνοιαν και την ατέλειαν των άλλων, πρόθυμος στο να υπακούει και ελευθέρα από πείσματα, γεμάτη από ευσπλαχνίαν και από αγαθά έργα, ελευθέρα από τους δισταγμούς της αμφιβολίας και ξένη προς την υποκρισίαν. Δεκαοκτώ. Ο πνευματικός δεκαρπός της δικαιοσύνης και αγιότητος σπήρεται ειρηνικό και χωρίς φιλονικίας από εκείνου που ασκούν και μεταδίδουν την ειρήνη και οι οποίοι είναι πράγματι σοφοί και